Σελίδα 252. Το εδάφιο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σαν αφετηρία για να δείξουμε την παρακμή της θεωρίας μέσα στις ρεβιζιονιστικές σχολές. Και πρώτα-πρώτα βλέπουμε το αναμάσιμα του πρωτοφανούς της καθημερινής θημοσοφίας. Ύστερα είναι η προσαγωγή κοινωνιολογικών απόψεων. Στο Φρόιντ αυτές περιέχονται και αναπτύσσονται από τις ίδιες τις βασικές έννοιες. Εδώ εμφανίζονται σαν εξωτερικά παράγοντες που δεν έχουν γίνει κατανοητοί. Επιπλέον υπάρχει η διάκριση μεταξύ καλού και κακού, επικοδομητικού και καταστροφικού. Κατά το φρομ παραγωγικού και μη παραγωγικού, θετικού και αρνητικού. Η οποία δεν συνάγεται από καμιά θεωρητική αρχή, αλλά απλώ αντλείται από την ιδεολογία που επικρατεί. Για το λόγο αυτό η διάκριση είναι μόνο εκλεκτική, άσχετη προς τη θεωρία και ισοδύναμη με τον κονφορμιστικό σύνθημα «τονίζεται το θετικό». Ο Φρόιντε είχε δίκαιο «Η ζωή είναι κακή, αποθητική, καταστροφική, αλλά δεν είναι και τόσο κακή, δίκιο. Η κοινωνία δεν είναι μόνο τούτο αλλά και εκείνο. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο κατά του εαυτού του, αλλά και για τον εαυτό του. Αυτές οι διακρίσεις δεν έχουν έννοια και, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, είναι ακόμα και λανθασμένες, εκτός αν εκπληρωθεί ο εξή που ο Φρόιντ ανάλαβε να εκπληρώσει. Να καταδειχθεί πως, κάτω από την επίδραση του πολιτισμού, οι δύο πλευρές συσχετίζονται μέσα στην ίδια την δυναμική των ενστίκτων και πως η μια αναπόφευκτα μετατρέπεται στην άλλη διαμέσου αυτής της δυναμικής. Χωρίς μια τέτοια κατάδειξη, η ρεβιζιονιστική βελτίωση της μονομέρειας του Φρόιντ αποτελεί ολοκληρωτική άρνηση της θεμελιακής θεωρητικής του σύλληψη. Ωστόσο, ο όρος «εκλεκτικισμός» δεν εκφράζει με επάρκεια την ουσία της ρεβιζιονιστικής φιλοσοφίας. Οι συνέπειές της για την ψυχαναλυτική θεωρία είναι πολύ βαρύτερες. Η ρεβιζιονιστική συμπλήρωση της φροειδικής θεωρίας, ιδιαίτερα η προσαγωγή παραγόντων πολιτιστικών ή του περιβάλλοντος, καθιερώνει μια ανακριβή εικόνα του πολιτισμού και ειδικά τη σημερινής κοινωνίας. Μειώνοντα την έκταση και το βάθος της διαμάχης, οι ρεβιζιονιστές διακηρύττουν μια ψεύτικη αλλά εύκολη λύση. Εδώ θα δώσουμε μόνο μια σύντομη εξήγηση. Μια από τις πιο αγαπητές απαιτήσει των ρεβιζιονιστών είναι ότι η συνολική προσωπικότητα του ατόμου, μάλλον παρά η πρώιμη παιδική του ηλικία ή η βιολογική του δομή ή η ψυχοσωματική του κατάσταση, πρέπει να γίνουν το αντικείμενο της ψυχανάλυσης. Η άπειρη ποικιλία των προσωπικότητων είναι καθ' αυτή χαρακτηριστική της ανθρώπινης ύπαρξης. Λέγοντας προσωπικότητα εννοώ το σύνολο των κληρονομικών και επίκτητων ψυχικών ιδιωτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο και το κάνουν μοναδικό. Νομίζω ότι είναι καθαρό πως η αντίληψη της αντιμετάθεσης του Freud πρέπει να διακρίνεται από τη σημερινή αντίληψη της ψυχανάλυσης σαν διαπροσωπικού προτσέ. Μέσα στα διαπροσωπικά πλαίσια ο ψυχαναλητής σαν κάποιος που έρχεται σε επαφή με τον θεραπευόμενο όχι μόνο διαμέσου των ίδιων του των παραμορφωμένων ψυχικών διαθέσεων, αλλά επίσης και με την υγιή του προσωπικότητα. Δηλαδή η ψυχαναλητική κατάσταση είναι ουσιαστικά μια ανθρώπινη σχέση. Η αντίληψη στην οποία θέλω να καταλήξω είναι η εξή. Η προσωπικότητα τίνει προς μια κατάσταση που ονομάζουμε διανοητική υγεία ή διαπροσωπική προσαρμοστική επιτυχία, άσχετα με τα εμπόδια πολιτιστικού εγκληματισμού. Η βασική κατεύθυνση του οργανισμού είναι προς τα εμπρός. Ακόμα μια φορά, το προφανές, ποικιλία προσωπικότητων, η ψυχανάλυση σαν ένα διαπροσωπικό προτσές, επειδή δεν κατανοείτε αλλά απλώς αναφέρετε και χρησιμοποιείτε, γίνεται μια μισή αλήθεια που είναι λανθασμένη αφού το ήμιση που της λείπει αλλάζει το περιεχόμενο του προφανούς γεγονότος. Τα παραπάνω εδάφια αποτελούν μαρτυρίες για την σύγχυση μεταξύ ιδεολογίας και πραγματικότητας που επικρατεί στις ρεβιζιονιστικές σχολές. Είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος εμφανίζεται ένα άτομο που ολοκληρώνει μια ποικιλία κληρονομικών και επίκτητων ιδιωτήτων σε μια συνολική προσωπικότητα και πως η τελευταία αναπτύσσεται σχετίζοντας τον εαυτό της προς τον κόσμο, πράγματα και ανθρώπους κάτω από πολύμορφε και διαφέρουσε συνθήκες. Αλλά αυτή η προσωπικότητα και η ανάπτυξή της είναι προσχηματισμένες μέχρι την πιο βαθιά δομή των ενστίκτων και Έργο συσσωρευόμενου πολιτισμού σημαίνει ότι οι ποικιλίε και η αυτονομία της ατομικής αύξηση είναι δευτερεύοντα φαινόμενα. Πόση πραγματικότητα κρύβεται πίσω από την ατομικότητα εξαρτάται από την έκταση, τη μορφή και την αποτελεσματικότητα των αποθητικών ελέγχων που επικρατούν στο δεδομένο στάδιο του πολιτισμού. Η αυτόνομη προσωπικότητα με την έννοια της δημιουργικής μοναδικότητας και πληρότητας της ύπαρξής της ήταν πάντα το προνόμιο πολύ λίγων. Στο τωρινό στάδιο η προσωπικότητα τείνει προς ένα τυποποιημένο σχήμα αντίδρασης καθιερωμένης από την ιεραρχία της δύναμης και των ρόλων και από τον τεχνητό, διανοητικό και πολιτιστικό μηχανισμό του. Ο ψυχαναλητή και ο θεραπευόμενό του μοιράζονται αυτή την αποξένωση και αυτή, αφού συνήθω δεν εκδηλώνεται μέσα σε κάποιο νευρωτικό σύμπτωμα, αλλά μάλλον σαν σήμα κατά τεθέν τη διανοητική υγεία, δεν εμφανίζεται στην ρεβιζιονιστική συνείδηση. Όποτε συζητείται το της αποξένωση, αντιμετωπίζεται συνήθω όχι σαν το όλο που είναι, αλλά σαν μια αρνητική πλευρά του όλου. Βέβαια, η προσωπικότητα δεν έχει εξαφανιστεί. Εξακολουθεί να ανθεί και ακόμα και να προάγεται και να εκπαιδεύεται, αλλά με τέτοιο τρόπο που οι εκφράσεις της προσωπικότητας ταιριάζουν με και διατηρούν το κοινωνικά επιθυμητό σχήμα της ημερηφοράς και της σκέψης τέλεια. Έτσι τείνουν να εξαλείψουν την ατομικότητα. Αυτό το προτσέσ που συμπληρώθηκε μέσα στο μαζικό πολιτισμό του όψιμου βιομηχανικού πολιτισμού φθείρει την έννοια των διαπροσωπικών σχέσεων, αν αυτή σημαίνει περισσότερα από το αναντήρητο γεγονός ότι όλες οι σχέσεις μέσα στις οποίες το ανθρώπινο όν βρίσκει τον εαυτό του είναι είτε σχέσεις προς άλλα πρόσωπα είτε αφαιρέσει από αυτές. Αν πέρα από αυτή την προφανή αλήθεια η έννοια συνεπάγεται περισσότερα, δηλαδή ότι δύο ή περισσότερα άτομα ορίζουν μια ολοκληρωμένη κατάσταση που αποτελείται από άτομα, τότε τούτο είναι λανθασμένο. Για το άτομο οι κατάσταση είναι τα παράγωγα και οι εμφανίσει της γενικής μοίρας και όπως έχει δείξει ο Φρόιντ αυτή η τελευταία περιέχει την ένδειξη της μοίρα του ατόμου. Η γενική αποθητικότητα διαμορφώνει το άτομο και γενικεύει ακόμα και τα πιο προσωπικά του χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με αυτά, η θεωρία του Φρόιντ είναι προσανατολισμένη με συνέπεια προς την πρώιμη νηπιακή ηλικία, την διαμορφωτική περίοδο της γενικής μοίρα μέσα στο άτομο. Οι επακόλουθες, όριμε σχέσεις ανά τις διαμορφωτικές. Οι κρίσιμε σχέσεις είναι οι πιο λίγο διαπροσωπικές. Μέσα σε ένα αποξενωμένο κόσμο, δείγματα του γένους αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο. Γονιός και παιδί, άρεν και θήλη, κατόπιν κύριος και υπηρέτης, προϊστάμενος και υπάλληλος. Στην αρχή συσχετίζονται με καθορισμένους τρόπους της γενικής αποξένωσης αν και όταν οι σχέσεις αυτές παύσουν να είναι τέτοιε και αυξηθούν σε αληθινά προσωπικές σχέσεις εξακολουθούν να διατηρούν την γενική αποθητικότητα την οποία υπερνικούν σαν το υποταγμένο και κατανοημένο αρνητικό τους. Τότε δεν χρειάζεται θεραπεία. Η ψυχανάλυση διαφωτίζει το γενικό μέσα στην ατομική εμπειρία. Στο βαθμό αυτό και μόνο στο βαθμό αυτό μπορεί η ψυχανάλυση να σπάσει την ιδιότητα του πράγματο στην οποία έχουν απολυθωθεί οι ανθρώπινε σχέσει. Οι ρεβιζιονιστέ δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν ή να βγάλουν συμπεράσματα από την πραγματική κατάσταση τη αποξένωση που κάνει το πρόσωπο έναν ανταλλάξιμο ρόλο και την προσωπικότητα ιδεολογία. Σε αντίθεση, οι βασικέ βιολογιστικέ έννοιε του Freud εκτείνονται πέρα από την ιδεολογία και τι αντιδράσει τη. Η άρνησή του να αντιμετωπίσει μια κοινωνία που έχει περιέλθει στην κατάσταση του πράγματος σαν ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο διαπροσωπικών εμπειριών και συμπεριφοράς και ένα αποξενωμένο άτομο σαν μια συνολική προσωπικότητα, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και περιέχει την αληθινή τη έννοια. Αν απέχει από τα να θεωρεί την απάνθρωπη ύπαρξη σαν μια παροδική αρνητική πλευρά της προοδεύουσας ανθρωπότητας, είναι πιο ανθρωπιστής από τους καλόβολους ανεκτικούς κριτές του που τον κατηγορούν για την απάνθρωπή του ψυχρότητα. Ο Φρόιντ δεν πιστεύει εύκολα πως η βασική κατεύθυνση του οργανισμού είναι προ τα εμπρός. Ακόμα και χωρίς την υπόθεση του ένστικτου του θανάτου και της συντηρητικής φύσης των ενστίκτων, η πρόταση του Σάλιβαν είναι ρηχή και αμφισβητήσιμη. Η βασική κατεύθυνση του οργανισμού εμφανίζεται σε μια πολύ διαφορετική μέσα στις επίμονες ορμές προς ανακούφιση της έντασης, προσπλήρωση, ανάπαυση, παθητικότητα. Ο αγώνας ενάντια στην πρόοδο του χρόνου είναι μέρος όχι μόνο του ναρκισιστικού έρωτα. Οι σαδομαχιστικές τάσεις δύσκολα μπορούν να συνδεθούν με μια κατεύθυνση προς τα εμπρό μέσα στην διανοητική υγεία. Εκτός εμπρό και διανοητική υγεία ξαναοριστούν για να σημαίνουν σχεδόν το αντίθετο αυτού που είναι μέσα στην κοινωνική μα τάξη. Μια κοινωνική τάξη που, από μερικές απόψεις, είναι πολύ ανεπαρκής για την ανάπτυξη υγιών και ευτυχισμένων ανθρώπινων όντων. Ο Σάλιβαν δεν προβαίνει σε τέτοιο καινούριο ορισμό συμμορφώνει τις έννοιές του σύμφωνα με την ομοιομορφία. Το πρόσωπο που πιστεύει ότι θελητά ξέκοψε από το προηγούμενό του αγκυροβολείο και με ελεύθερη εκλογή δέχθηκε νέα δόγματα, στα οποία κατήχησε τον εαυτό του με επιμέλεια, είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα πρόσωπο που υπέφερε από μεγάλη ανασφάλεια. Συχνά είναι ένα πρόσωπο που η αυτοδιοργάνωσή του είναι αξιόμεπτη και απεχθής. Η νέα κίνηση του έχει δώσει ομαδική υποστήριξη για την έκφραση παλιών προσωπικών εχθροτήτων που τώρα κατευθύνονται ενάντια στην ομάδα από την οποία προήλθε. Η νέα ιδεολογία δικαιώνει λογικά την καταστροφική δραστηριότητα με τέτοια αποτελεσματικότητα που να φαίνεται σχεδόν, αν όχι απόλυτα, επικοδομητική. Η νέα ιδεολογία είναι ιδιαίτερα κατευναστική αναφορικά με διαμάχες, υποσχόμενη ένα καλύτερο κόσμο που πρόκειται να σηκωθεί από τα ερήπια, στα οποία ο τωρινό πρέπει πρώτα να γκρεμιστεί. Μέσα στην ουτοπία αυτή, αυτός και η συντροφή του θα είναι καλή και πονετική. Για αυτούς η αδικία πια δεν θα υπάρχει, κλπ. Αν η ομάδα του είναι από τις πιο ριζοσπαστικές, η δραστηριότητα της πιο μακρινής μνήμης μέσα στη σύνθεση των αποφάσεων και της εκλογής μπορεί να αποθηθεί σχεδόν τελείως και η δραστηριότητα του επικείμενου ονειροπολίματο να διοχετευτεί αυστηρά μέσα στο δογματικό σχήμα. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τις συνδιαλλαγέ του με τους συντρόφους του ριζοσπάστε, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ενεργεί σαν να είχε αποκτήσει το ψυχοπαθολογικό τύπο προσωπικότητας που εξετάζεται στην τρίτη διάλεξη. Δεν χαρακτηρίζεται από κατανόηση διαρκείας της ίδιας του της πραγματικότητας ή εκείνη των άλλων και οι πράξεις του ελέγχονται από τον πιο άμεσο οπορτουνισμό, χωρίς να υπολογίζεται το πιθανό μέλλον. Το εδάφιο διαφωτίζει το βαθμό στον οποίο η διαπροσωπική θεωρία διαμορφώνεται από τις αξίες του «status quo». Αν ένα πρόσωπο έχει ξεκόψει από το προηγούμενο αγκυροβολίο του και δεχθεί νέα δόγματα, υποτίθεται ότι έχει υποφέρει από μεγάλη ανασφάλεια και ότι η αυτοδιαργάνωσή του είναι αξιόμεπτη και απεχθής, με λίγα λόγια ότι είναι ο ψυχοπαθολογικός τύπος. Δεν γίνεται λόγος για το ότι μπορεί η ανασφαλειά του να είναι έλογη και λογική, όχι η δική του αυτοδιοργάνωση, αλλά των άλλων, να είναι αξιόμεπτη και απεχθής. Και η καταστροφικότητα που συνεπάγεται το νέο δόγμα να είναι πραγματικά επικοδομητική εφόσον αποσκοπεί σε ένα ανώτερο στάδιο του πολιτισμού. Αυτή η ψυχολογία δεν έχει σταθμά αξίας εκτός αυτών που επικρατούν. Η υγεία, η οριμότητα, η επιτυχία παίρνονται όπως ορίζονται από την δεδομένη κοινωνία. Ενάντια στην επίγνωση του Σάλιβαν ότι μέσα στον πολιτισμό μας η οριμότητα συχνά δεν αντανακλάει ιδιαίτερα τίποτα παραπάνω από την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση κάποιου και τα παρόμοια. Βαθιά ομοιομορφία βασιλεύει πάνω στην ψυχολογία αυτή, η οποία βλέπει με υποψία όλου εκείνου που ξεκόβουν από το προηγούμενό του αγγυροβολείο και γίνονται ριζοσπάστε σαν νευρωτικού. Η περιγραφή ταιριάζει σε όλου, από τον Χριστό μέχρι τον Λένιν, από τον Σοκράτη μέχρι τον Τζορντάνο Μπρούνο. Και η οποία σχεδόν αυτόματα συνταυτίζει την υπόσχεση ενό καλύτερου κόσμου με την ουτοπία. Την ουσία τη υπόσχεση αυτή με το ονειροπόλημα και το ιερό όνειρο τη ανθρωπότητα περί δικαιοσύνη για όλους με την προσωπική μνησικακία δις προσάρμος των τύπων. Η αδικία πια δεν θα υπάρχει για αυτούς. Αυτή η λειτουργική συντάφτιση της διανοητικής υγείας με την προσαρμοστική επιτυχία και την πρόοδο εξαλείφει όλες τις επιφυλάξει με τις οποίες ο Φρόιντ περιέβαλε τον θεραπευτικό αντικειμενικό σκοπό της προσαρμογής προς μιαν απάνθρωπη κοινωνία. Και έτσι υπάγει την ψυχανάλυση στην κοινωνία αυτή πολύ περισσότερο από ό,τι ο Φρόιντ. Πίσω από όλε τις διαφορές μεταξύ των ιστορικών μορφών της κοινωνίας, ο Φρόιντε είτε την βασική απάνθρωπη ιδιότητα που τους είναι κοινή και τους αποθητικούς ελέγχους που διαιωνίζουν μέσα στη δομή των ενστίκτων καθεαυτή, την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο. Με βάση αυτό το συνειδένε, η στατική έννοια της κοινωνίας του Φρόιντ βρίσκεται πλησιέστερα στην αλήθεια από τις δυναμικές κοινωνιολογικές έννοιες που προσφέρονται από τους ρεβιζιονιστές. Η ιδέα πως ο πολιτισμός και η δυστυχία του είχαν τις, τις ρίζες τους μέσα στην βιολογική σύσταση του ανθρώπου, είχε βαθιά επίδραση πάνω στην έννοια που σχημάτισε για το ρόλο και τον αντικειμενικό σκοπό της θεραπείας. Η προσωπικότητα που πρέπει να αναπτύξει το άτομο, οι δυνατότητες που πρέπει να πραγματώσει, η ευτυχία που πρέπει να πετύχει, πειθαρχούνται αυστηρά ευθύς εξ αρχής και το περιεχόμενό τους μπορεί να οριστεί μόνο με βάση αυτή την πειθάρχηση. Ο Φροϊντ καταστρέφει τις αυτάπάτε της ιδεαλιστικής ηθικής. Η προσωπικότητα δεν είναι παρά ένα σπασμένο άτομο που έχει εσωτερικεύσει και πετυχημένα χρησιμοποιήσει την απόθυση και την επιθετικότητα. Αν εξετάσει κανένας τι έκανε ο πολιτισμός στον άνθρωπο, η διαφορά στην ανάπτυξη των προσωπικότητων είναι πρωταρχικά η διαφορά μεταξύ ενός ανάλογου και ενός δυσανάλογου μεριδίου της καθημερινής δυστυχίας, εκείνης που είναι η κοινή μοίρα της ανθρωπότητας. Η τελευταία είναι όλο και όλο που μπορεί να κατορθώσει η θεραπεία. Αντίθετα, και πάνω από ένα τέτοιο ελάχιστο πρόγραμμα, ο Φρόμ και οι άλλοι ρεβιζιονιστές διακηρύσουν έναν ανώτερο αντικειμενικό σκοπό της θεραπείας. Την άριστη ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός προσώπου και την πραγμάτωση της ατομικότητάς του. Αλλά αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός που δεν μπορεί να επιτευχθεί, όχι εξαιτία περιορισμών μέσα στις ψυχαναλυτικές τεχνικές, αλλά επειδή ο κατεστημένος πολιτισμός καθ' αυτός, μέσα στην ίδια του την δομή, τον αρνείται. Κανένας μπορεί να ορίσει την προσωπικότητα και την ατομικότητα με βάση τις δυνατότητές τους μέσα στην κατεστημένη μορφή του πολιτισμού. Οπότε η πραγμάτωσή του είναι για την μεγάλη πλειονότητα ισοδύναμη με επιτυχή προσαρμογή. Ή κανένας μπορεί να τις ορίσει με βάση το υπερβατικό τους περιεχόμενο, συμπεριλαμβανωμένο των κοινωνικά αγνοημένων δυνατοτήτων του πέρα και κάτω από την πραγματική του ύπαρξη. Στην περίπτωση αυτή, η πραγμάτωσή τους θα συνεπαγόταν υπέρβαση, πέρα από την κατεστημένη μορφή πολιτισμού, σε ριζικά νέους τρόπους της προσωπικότητας και της ατομικότητας, ασυμβίβαστους με αυτού που επικρατούν. Σήμερα, αυτό θα σήμαινε να υποβάλει κανένας σε θεραπεία τον ασθενή για να γίνει αντάρτης, η πράγμα που είναι το ίδιο, μάρτυρας. Η ρεβιζιονιστική έννοια ταλαντεύεται μεταξύ των δύο ορισμών. Ο Φρόμ αναβιώνει όλες τις τιμημένες από το χρόνο αξίες της ιδεαλιστικής ηθικής. Λες και κανένας ποτέ δεν έδειξε τα κονφορμιστικά και αποθητικά χαρακτηριστικά τους. Μιλάει για την παραγωγική πραγμάτωση της προσωπικότητας, για μέρημνα ευθύνη και σεβασμό των συνανθρώπων, για παραγωγική αγάπη και ευτυχία. Λε και είναι δυνατόν για τον άνθρωπο να εφαρμόσει όλα αυτά και ωστόσο να παραμείνει διανοητικά υγιής και γεμάτος ευζωία μέσα σε μια κοινωνία που ο ίδιος ο Φρώμος περιγράφει σαν κοινωνία απόλυτης αποξένωσης, κυριαρχούμενη από τις σχέσεις των εμπορευμάτων στην αγορά. Μέσα σε μια τέτοια κοινωνία η αυτοπραγμάτωση της προσωπικότητας μπορεί να συμβεί μόνο βασιζόμενη πάνω σε μια διπλή απόθηση. Πρώτα, την εξάγνηση της αρχής της ειδονής και την εσωτερήκευση της ευτυχίας και της ελευθερίας. Ύστερα, το λογικό τους περιορισμό μέχρις ότου μπορούν να συμβιβαστούν με την επικρατούσα ανελευθερία και δυστυχία. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγικότητα, η αγάπη, η ευθύνη γίνονται αξίες μόνο εφόσον περιέχουν μια μέτρια ποσότητα εγκατάλειψης και εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια των κοινωνικά χρήσιμων δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, μετά από αποθητική εξύψωση. Και τότε συνεπάγονται την ε, ουσιαστική άρνηση της ελεύθερης παραγωγικότητας και ευθύνης, την απάρνηση της ευτυχίας. Για παράδειγμα, η παραγωγικότητα ανακηρυγμένη αντικειμενικός σκοπός του υγιούς ατόμου κάτω από την αρχή της απόδοσης, πρέπει κανονικά, δηλαδή έξω από τις δημιουργικές νευρωτικές και εξαιρεσει, να παίρνει τη μορφή καλής εμπορικής δραστηριότητας, διαχείρισης, εξυπηρέτησης με την λογική προσδοκία αναγνωρισμένης επιτυχίας. Η αγάπη πρέπει να είναι μισοεξυψωμένη και ακόμα και ανακομμένη λύπητο που να συμμορφώνεται με τους καθιερωμένους όρους τους επιβεβλημένου στο σεξουαλισμό. Αυτό είναι το παραδεγμένο ρεαλιστικό νόημα της παραγωγικότητας και αγάπης. Αλλά ακριβώ οι ίδιοι όροι υποδηλώνουν επίση την ελεύθερη πραγμάτωση του ανθρώπου ή την ιδέα τέτοια πραγμάτωση. Η ρεβιζιονιστική πραγματωσης η ρεβιζιονιστικη αυτών των όρων παίζει πάνω στην αμφιλογή αυτή που αναφέρεται και στι ανελεύθερες και στι ελεύθερε και στι ακροτηριασμένε και στι ακέρες λειτουργίε του ανθρώπου, δίνοντα έτσι την κατεστημένη αρχή τη πραγματικότητα με το μεγαλείο υποσχέσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο πέρα από αυτή την αρχή τη πραγματικότητα. Η αμφιλογία αυτή κάνει την ρεβιζιονιστική φιλοσοφία να φαίνεται κριτική όπου είναι κονφορμιστική, πολιτική όπου είναι ηθικολογική. Συχνά το ύφος από μόνο του προδίνει τη στάση. Θα ήταν αποκαλυπτικό να ανάλυει κανένα συγκριτικά το φροϊδικό και το νέο φροϊδικό ύφος. Το τελευταίο στα πιο φιλοσοφικά έργα συχνά πλησιάζει το ύφο του κηρύγματος ή του κοινωνικού σύμβουλου. Είναι ανώτερο, αλλά και σαφές διέπεται από καλή θέληση και ανεκτικότητα, αλλά και από ένα «έσπριτε de sérieux που κάνει τις υπερβατικές αξίες γεγονότα της καθημερινής ζωής. Αυτό που έχει γίνει απάτη παίρνεται για πραγματικό. Σε αντίθεση, υπάρχει μια ισχυρή χρειά ηρωνία στον τρόπο με τον οποίο ο Φρόινδ χρησιμοποιεί τους όρους «ελευθερία», «ευτυχία», «προσωπικότητα». Είτε φαίνονται να είναι μέσα σε αόρατα εισαγωγικά, είτε το αρνητικό τους περιεχόμενο εκφράζεται απερίφραστα. Ο Φρόιντ απέχει από το να αναφερθεί στην απόθεση με όνομα άλλο από το δικό της. Οι νεοφροιδικοί μερικές φορές το εξυψώνουν στο αντίθετό του. Αλλά ο ρεβιζιονιστικό συνδυασμός ψυχανάλυσης και ιδεαλιστικής ηθικής δεν είναι απλώ μια αποθέωση της προσαρμογής. Ο φροηδικό πλευρά της εικόνας, το «Όχι μόνο, αλλά και». Η θεραπεία της προσαρμογής απορρίπτεται με τις πιο έντονες εκφράσεις. Η αποθέωση της επιτυχίας καταδικάζεται. Η σημερινή κοινωνία και ο σημερινός πολιτισμός κατηγορούνται ότι εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την πραγμάτωση του και όριμου προσώπου. Η αρχή της συναγωνιστικότητας και η λανθάνουσα εχθρικότητα που τη συνοδεύει διέπει όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι ρεβιζιονιστές ισχυρίζονται ότι η ψυχανάλυσή του είναι καθ' αυτή μια κριτική της κοινωνίας. Ο σκοπός της πολιτιστικής σχολής ξεπερνάει το να κάνει απλώς τον άνθρωπο ικανό να υποκύπτει στους περιορισμούς της κοινωνίας του. Εφόσον αυτό είναι δυνατό, επιζητά να τον ελευθερώσει από τις παράλογες απαιτήσει της και να τον κάνει ικανότερο να αναπτύξει τις δυνατότητές του και να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στο χτίσιμο μιας πιο επικοδομητική κοινωνίας. Η ένταση μεταξύ υγεία και γνώσης, κανονικότητας και ελευθερίας που εμψύχωνε ολόκληρο το έργο του Φρόιντ εδώ εξαφανίζεται. Ο προσδιορισμός, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, είναι το μόνο ίχνος της εκρηκτικής αντίφασης μέσα στο σκοπό που απόμεινε. Ο ηγετικό ρόλος στο χτίσιμο μιας πιο επικοδομητικής κοινωνίας πρέπει να συνδυαστεί με την κανονική λειτουργία μέσα στην κατεστημένη κοινωνία. Αυτή η φιλοσοφία κατορθώνεται με την στροφή της κριτικής προς επιφανειακά φαινόμενα, ενώ τα βασικά αξιώματα της κρινόμενης κοινωνίας γίνονται δεκτά. Ο Φρόμ αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος των του στην κριτική της οικονομίας αγοράς και της ιδεολογίας της που σηκώνουν ισχυρά εμπόδια στο δρόμο της παραγωγικής ανάπτυξης. Αλλά εδώ η υπόθεση σταματά. Τα κριτικά συνιδένε δεν οδηγούν σε μια μεταξίωση των αξιών της παραγωγικότητας και του ανώτερου εαυτού που είναι ακριβώς η αξία της κρινόμενης κοινωνίας. Ο χαρακτήρας της ρεβιζιονιστικής φιλοσοφίας κάνει την εμφάνισή του μέσα στην αφομείωση του θετικού και του αρνητικού, της υπόσχεσης και της προδοσίας της. Η κατάφαση απορροφά την κριτική. Ο αναγνώστης μπορεί να μείνει με την πεποίθηση ότι οι ανώτερες αξίες μπορούν και θα έπρεπε να εφαρμόζονται μέσα στις ίδιες τις συνθήκες που τις προδίνουν και μπορούν να εφαρμόζονται επειδή ο ρεβιζιονιστής φιλόσοφος τις δέχεται με την προσαρμοσμένη και εξειδανικευμένη τους μορφή, σύμφωνα με τους όρους που βάζει η κατεστημένη αρχή της πραγματικότητας. Ο Φρόμο που έχει καταδείξει τα αποθητικά χαρακτηριστικά της εσωτερήκευσης όπως λίγοι ψυχαναλυτές, αναβιώνει την ιδεολογία της εσωτερικότητα. Το προσαρμοσμένο πρόσωπο κατηγορείται επειδή πρόδωσε τον ανώτερο εαυτό, τις ανθρώπινε αξίες. Κατά συνέπεια βασανίζεται από εσωτερική κενότητα και ανασφάλεια παρά το θριαμβό του στη μάχη για επιτυχία. Σε πολύ καλύτερη θέση βρίσκεται το πρόσωπο που έχει πετύχει εσωτερική δύναμη και ακαιρεότητα. Αν και μπορεί να είναι λιγότερο πετυχημένο από τον αντίστακτο γειτονά του... Θα έχει ασφάλεια, κρίση και αντικειμενικότητα που θα τον κάνουν πολύ λιγότερο τροτό από τις μεταπτώσεις τη τύχης και από τις γνώμες των άλλων, ενώ σε πολλά σημεία θα αυξήσουν την ικανότητά του για επικοδομητική εργασία. Αυτό το ύφο υποδηλώνει τη δύναμη της θετικής σκέψης την οποία υποκύπτει η ρεβιζιονιστική κριτική. Εκείνο που είναι πλαστό δεν είναι οι αξίες, αλλά το πλαίσιο που μέσα του ορίζονται και διακυρίσονται. Η εσωτερική δύναμη έχει τη χρειά εκείνης τη χωρίς όρους ελευθερίας που μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και όταν κανένας είναι αλυσοδεμένος και την οποίαν κάποτε ο ίδιος ο Φρόμ κατηγόρησε στην ανάλυση του της μεταρρύθμισης. Αν οι αξίες της εσωτερικής δύναμης και ακαιρεότητα υποτίθεται πω είναι κάτι παραπάνω από τις ιδιότητες του χαρακτήρα που η αποξενωμένη κοινωνία περιμένει από οποιονδήποτε καλό πολίτη στη δουλειά του και στην περίπτωση αυτή απλώς εξυπηρετούν τη διατήρηση της αποξένωσης, τότε πρέπει να αναφέρονται σε μια συνείδηση που έχει διασπάσει και την αποξένωση και τις αξίες της. Αλλά για μια τέτοια συνείδηση αυτές οι αξίες καθ' γίνονται ανυπόφορε γιατί τις αναγνωρίζει σαν συνεργούς την υποδούλωση του ανθρώπου. Ο ανώτερος εαυτός βασιλεύει πάνω στις δαμασμένες ορμές και βλέψει του ατόμου που έχει θυσιάσει και απαρνηθεί τον κατώτερο εαυτό του, όχι μόνον εφόσον αυτός δεν συμβιβάζεται με τον πολιτισμό, αλλά εφόσον δεν συμβιβάζεται με τον αποθητικό πολιτισμό. Τέτοια απάρνηση μπορεί πραγματικά να είναι ένα απαραίτητο βήμα στο δρόμο της ανθρώπινης πρόοδου. Ωστόσο η ερώτηση του Φρόιντ αν οι ανώτερες αξίες του πολιτισμού που επιτεύχθηκαν δεν έχουν κοστίσει παραπάνω όσο έπρεπε στο άτομο θα έπρεπε να εκλειφθεί αρκετά σοβαρά ώστε να απαγορεύει στο ψυχαναλυτικό φιλόσοφο να κηρύσει αυτές τις αξίες χωρίς να αποκαλύπτει το απαγορευμένο τους περιεχόμενο χωρίς να δείχνει τι έχουν αρνηθεί στο άτομο. Αυτό που κάνει τούτη η παράληψη στην ψυχαναλυτική θεωρία μπορεί να δειχθεί παραστατικά με την αντιπαράθεση της ιδέας της αγάπης του Φρόμ και του Freud. Ο Φρόμ γράφει «Η γνήσια αγάπη έχει τις ρίζες της στην παραγωγικότητα και γι' αυτό μπορεί σωστά να ονομαστεί παραγωγική αγάπη. Η ουσία της είναι ίδια, είτε είναι η αγάπη της μητέρας για το παιδί, η αγάπη μας για τον άνθρωπο ή η ερωτική αγάπη μεταξύ δυο τόμων». Ορισμένα βασικά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν χαρακτηριστικά όλων των μορφών της παραγωγικής αγάπης. Αυτά είναι η φροντίδα, η ευθύνη, ο σεβασμός και η γνώση. Συγκρίνεται με την ιδεολογική αυτή διατύπωση την ανάλυση του Φρόιντ του, από πλευρά ερστίκτων, εδάφου και υπεδάφου τη αγάπη, του μακρόχρον και οδυνηρού προτσέ, μέσα στο οποίο ο σεξουαλισμός, με όλη του την πολύμορφη διαστροφή, εξημερώνεται και ανακόβεται, ώσπου στο τέλο γίνεται δεκτικό τη συγχώνευση με την τρυφερότητα και τη στοργή. Μια συγχώνευση που παραμένει ανασφαλή και ποτέ δεν υπερνικά τελείω τα καταστροφικά τη στοιχεία. Με το κήρυγμα του Φρόμου περί αγάπης, συγκρίνεται τι παρατηρήσει του Φρόιντ, καμωμένε σχεδόν παρεπιπτόντος, το η πιο συνηθισμένη μορφή εξευτελισμού στην ερωτική ζωή. Δεν θα μπορέσουμε να αρνηθούμε ότι η συμπεριφορά των ανδρών του σημερινού πολιτισμού στην αγάπη έχει γενικά το χαρακτήρα του ψυχικά ανίκανου τύπου. Μόνο σε πολύ λίγου πολιτισμένου ανθρώπου συμβαίνει να συγχωνεύονται σε μια οι δύο τάσει τη και του αισθησιασμού. Ο άντρα σχεδόν πάντα νιώθει την σεξουαλική του δραστηριότητα να εμποδίζεται από το σεβασμό του για τη γυναίκα και αναπτύσσει πλήρη σεξουαλική ικανότητα μόνο όταν βρεθεί μπροστά σε ένα κατώτερο τύπο σεξουαλικού αντικείμενου. Κατά τον Freud, η αγάπη μέσα στον πολιτισμό μας μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται σαν σεξουαλισμός ανακομμένος στην επιδίωξη του σκοπού του, με όλες τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που του επιβάλλονται από μια μονογαμική πατριαρχική κοινωνία. Πέρα από τις νόμιμες εκδηλώσεις της, η αγάπη είναι καταστροφική και με κανέναν τρόπο συντελεστής παραγωγικότητας και επικοδομητική εργασίας. Η αγάπη, όταν την παίρνει κανένα στα τα σοβαρά, κηρύσσεται παράνομη. Στη σημερινή πολιτισμένη ζωή δεν υπάρχει πια χώρος για μια απλή φυσική αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπινων όντων. Αλλά για τους ρεβιζιονιστές, η παραγωγικότητα, η αγάπη, η ευτυχία και η υγεία συγκλίνουν με μεγαλειώδη αρμονία. Ο πολιτισμός δεν έχει υποκινήσει διαμάχες μεταξύ τους, που το όριμο πρόσωπο δεν θα μπορούσε να λύσει χωρίς σοβαρή ζημιά. Σελίδα 266 Όταν πια οι ανθρώπινες βλέψεις και η εκπλήρωσή τους έχουν εσωτερικευθεί και εξυψωθεί στον ανώτερο εαυτό, τα κοινωνικά ζητήματα γίνονται κατά κύριο λόγο πνευματικά ζητήματα και η λύση τους γίνεται ένα ηθικό έργο. Η συγκεκριμένη κοινωνιολογία των ρεβιζιονιστών αποκαλύπτεται σαν επιφάνεια. Οι κρίσιμοι αγώνες διεξάγονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο σημερινός ολοκληρωτισμός και η αποθέωση της μηχανής και της επιτυχίας απειλούν τα πιο πολύτιμα πνευματικά κτήματα του ανθρώπου Η ρεβιζιονιστική μείωση στο ελάχιστο της βιολογικής σφαίρας και ιδιαίτερα του ρόλου του σεξουαλισμού μεταθέτει την έμφαση όχι μόνο από το ασυνείδητο στη συνείδηση, από το προεγώ στο εγώ αλλά επίσης από τις προ -εξυψωμένες, τις εξυψωμένες τη της ανθρώπινης ύπαρξης Καθώς η απόθεση της ικανοποίησης των ενστίκτων υποχωρεί σε δευτερεύουσα θέση και χάνει την κρίσιμη σημασία της για την πραγμάτωση του ανθρώπου, το βάθος της κοινωνικής απόθεσης μειώνεται. Κατά συνέπεια, η ρεβιζιονιστική έμφαση της επίδραση των κοινωνικών συνθήκων μέσα στην ανάπτυξη της νευρωτικής προσωπικότητας έχει κοινωνιολογικά και ψυχολογικά πολύ λιγότερες συνέπειες από ότι η αδιαφορία του Φρόιντ για τις συνθήκες αυτές. Ο ρεβιζιονιστικός ακροτηριασμό της θεωρίας των ενστίκτων οδηγεί στην παραδοσιακή υποτίμηση της σφαίρα των υλικών αναγκών προς χάρη των πνευματικών αναγκών. Έτσι, ο ρόλος της κοινωνίας στην αυστηρή πειθάρχηση του ανθρώπου παρουσιάζεται μειωμένος. Και παρόλη την έντονη κριτική μερικών κοινωνικών θεσμών, η ρεβιζιονιστική κοινωνιολογία δέχεται τα θεμέλια που πάνω τους βασίζονται οι θεσμοί αυτοί. Και η νεύρωση επίσης εμφανίζεται σαν ένα ουσιαστικά ηθικό πρόβλημα και το άτομο θεωρείται υπεύθυνο για την αποτυχία της αυτοπραγμάτωσή του. Η κοινωνία βέβαια συμμερίζεται την μομφή αυτή, αλλά μακρόπνοα ο ίδιος ο άνθρωπος είναι εκείνο που φταίει. Κοιτάζοντας το δημιουργημά του μπορεί να πει αληθινά «είναι καλό», αλλά κοιτάζοντα τον εαυτό του «τι μπορεί να πει» Ενώ έχουμε δημιουργήσει θαυμάσια πράγματα, δεν καταφέραμε να κάνουμε τους εαυτούς μας όντα για τα οποία η τεράστια αυτή προσπάθεια θα φαινόταν άξια λόγου. Η ζωή μας δεν είναι μια ζωή αδελφότητας, ευτυχίας, πληρότητας, αλλά πνευματικού χάους και σύγχυσης. Η έλλειψη αρμονίας μεταξύ κοινωνία και του ατόμου αναφέρεται και αφήνεται. Ό,τι και να κάνει η κοινωνία στο άτομο δεν εμποδίζει ούτε αυτό, ούτε τον ψυχαναλυτή από τη συγκέντρωση της προσοχής πάνω στην συνολική προσωπικότητα και την παραγωγική της ανάπτυξη. Κατά την Horney, η κοινωνία δημιουργεί ορισμένες τυπικές δυσκολίες που συσσωρευμένες μπορεί να οδηγήσουν στο σχηματισμό νευρώσεων. Κατά το «Φρόμ», η αρνητική επίδραση της κοινωνίας πάνω στο άτομο είναι πιο σοβαρή, αλλά τούτο είναι μόνο μια πρόκληση για την εφαρμογή παραγωγικής αγάπης και παραγωγικής σκέψης. Η απόφαση εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να πάρει στα σοβαρά τον εαυτό του, τη ζωή του και την ευτυχία του. Από την προθυμία του να αντικρίσει το ηθικό πρόβλημα το δικό του και της κοινωνίας του. Εξαρτάται από το θάρρος του να είναι ο εαυτός του και να είναι για τον εαυτό του. Σε μια περίοδο ολοκληρωτισμού, όταν το άτομο τόσο απόλυτα έχει γίνει το υποκείμενο αντικείμενο χειρισμού, ώστε για το υγιέ και κανονικό πρόσωπο, ακόμα και η ιδέα μιας διάκρισης μεταξύ του να είναι για τον εαυτό του και για τους άλλους, έχει χάσει το νοημά τη, σε μια περίοδο όπου ο παντοδύναμος μηχανισμός τιμωρεί την πραγματική αντίθεση στον κονφορμισμό με γελιοποίηση και είτα. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο νεοφροειδικός φιλόσοφος λέει στο άτομο να είναι ο εαυτός του και για τον εαυτό του. Για τον ρεβιζιονιστή, το βάναυσο γεγονός της κοινωνικής απόθεσης έχει μετασχηματιστεί σε ένα ηθικό πρόβλημα, όπως συνέβαινε στην κονφορμιστική φιλοσοφία όλων των εποχών. Και καθώς το κλινικό γεγονός της νεύρωσης γίνεται σε τελευταία ανάλυση ένα σύμπτωμα ηθικής αποτυχίας, η ψυχαναλυτική θεραπεία της ψυχής γίνεται εκπαίδευση στην επίτευξη μιας θρησκευτική στάσης. Η διαφυγή από την ψυχαναλύση προς εσωτερικευμένη ηθική και θρησκεία είναι η συνέπεια αυτής της αναθεώρησης της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Αν η πληγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη δεν ενεργεί μέσα στην βιολογική σύσταση του ανθρώπου και αν δεν προξενείται και υποστηρίζεται από την ίδια τη δομή του πολιτισμού, τότε η διάσταση βάθους αφαιρείται από την ψυχανάλυση και η οντογενετική και φιλογενετική διαμάχη μεταξύ προατομικών και υπερατομικών δυνάμεων, εμφανίζεται σαν ένα πρόβλημα της έλογης ή άλογης, της ηθικής ή ανήθικής ημερηφοράς εν συνείδητων ατόμων. Η ουσία της ψυχαναλυτικής θεωρίας βρίσκεται όχι μόνο στην ανακάλυψη του ρόλου του ασυνείδητου, αλλά στην περιγραφή της ορισμένης δυναμικής των ενστίκτων του, των μεταπτώσεων των δύο βασικών ενστίκτων. Μόνον η ιστορία αυτών των μεταπτώσεων αποκαλύπτει ολόκληρο το βάθο τη καταπίεση που ο πολιτισμό επιβάλλει στον άνθρωπο. Αν ο σεξουαλισμό δεν παίζει το συστατικό ρόλο που του απέδωσε ο Φρόιντ, τότε δεν υπάρχει θεμελιακή διαμάχη μεταξύ τη αρχή της ειδονή και τη αρχής της, της, της πραγματικότητα. Η φύση των ενστήκτων του ανθρώπου είναι εξαγνισμένη και ικανή να πετύχει, χωρί ακροτηριασμό, την κοινωνικά χρήσιμη και αναγνωρισμένη ευτυχία. Επειδή ακριβώς είδε στο σεξουαλισμό τον αντιπρόσωπο της ακέραιας αρχής της ειδονής, μπόρεσε ο Φρόιντε να ανακαλύψει τις κοινέ ρίζες της γενικής καθώς και της νευρωτικής δυστυχία σε ένα βάθος πολύ μεγαλύτερο από κάθε ατομική εμπειρία και να αναγνωρίσει μια πρωτογενή συστατική απόθηση που πάνω της βασίζεται ολόκληρη η συνειδητά αντιληπτή και διαχειριζόμενη απόθηση. Πήρε την ανακάλυψη αυτή πολύ σοβαρά. Τόσο σοβαρά που δεν συντάφτισε την ευτυχία με την αποτελεσματική της εξύψωση μέσα στην παραγωγική αγάπη και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, θεωρούσε ένα πολιτισμό προσανατολισμένο προς την πραγματοποίηση της ευτυχίας σαν καταστροφή, σαν το τέλος του πολιτισμού. Για το Φρόιντ, ένα τεράστιο χάσμα χώριζε την πραγματική ελευθερία και ευτυχία από την ψευδοελευθερία και ψευδοευτυχία που εφαρμόζεται και κηρύσσονται μέσα σε ένα αποθητικό πολιτισμό. Οι ρεβιζιονιστές δεν βλέπουν καμιά τέτοια δυσκολία. Αφού έχουν πνευματοποιήσει την ελευθερία και την ευτυχία, μπορούν να πουν ότι το πρόβλημα της παραγωγής έχει ουσιαστικά αλυθεί. Ποτέ πριν ο άνθρωπος δεν πλησίασε τόσο την εκπλήρωση των πιο αγαπητών του ελπίδων όσο σήμερα. Οι επιστημονικές μας ανακαλύψεις και τα τεχνικά μας επιτεύγματα μας δίνουν τη δυνατότητα να βλέπουμε στο νου μας την ημέρα που το τραπέζι θα είναι στρωμένο για όλους όσους θέλουν να φάνε. Οι δηλώσεις αυτές είναι σωστές, αλλά μόνο στο φως της αντίφασή τους. Ακριβώ επειδή ο άνθρωπο δεν πλησίασε ποτέ τόσο την εκπλήρωση των ελπίδων του, ποτέ επίση δεν εμποδίστηκε τόσο αυστηρά από την εκπλήρωσή τους. Ακριβώ επειδή μπορούμε να δούμε στο νου στην την γενική ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, τα πιο ισχυρά εμπόδια τοποθετούνται στο δρόμο μια τέτοια ικανοποίηση. Η ρεβιζιονιστική λύση τη διαμάχη διαμέσου της πνευματοποίηση τη ελευθερία και τη ευτυχία απαιτούσε την εξασθένιση αυτού του δεσμού. Θεραπευτικά ευρήματα μπορεί να ήταν τα κίνητρα της θεωρητικής μείωσης του ρόλου του σεξουαλισμού Αλλά έτσι ή αλλιώς μια τέτοια μείωση ήταν απαραίτητη για την ρεβιζιονιστική φιλοσοφία Τα σεξουαλικά προβλήματα αν και μερικές φορές μπορεί να επικρατούν στην εικόνα των συμπτωμάτων, Δεν θεωρούνται πια ότι είναι στο δυναμικό κέντρο των ευρώσεων οι σεξουαλικές δυσκολίες είναι το αποτέλεσμα μάλλον παρά η αιτία της νευρωτικής δομής του χαρακτήρα. Από την άλλη μεριά τα ηθικά προβλήματα κερδίζουν σε σπουδαιότητα. Η αντίληψη αυτή κάνει πολλά περισσότερα από τα να μειώσει το ελάχιστο το ρόλο της λίπητο. Αντιστρέφει την εσωτερική κατεύθυνση της φροειδικής θεωρίας. Αυτό που δεν γίνεται σαφέστερο από ότι στην νέα ερμηνεία του ειδιπόδιου συμπλέγματος από το ΦΡΟΜ, η οποία προσπαθεί να το μεταφράσει από την σεξουαλική σφαίρα στη σφαίρα των διαπροσωπικών σχέσεων. Το κεντρικό νόημα αυτής της μετάφρασης είναι ότι η ουσία της αιμομυκτικής επιθυμίας δεν είναι σεξουαλικός πόθος, αλλά ο πόθος να παραμείνει κανένας προστατευμένο ασφαλής παιδί. Το έμβριο ζει με και από τη μητέρα και η πράξη της γέννησης είναι μόνο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Αλήθεια, αλλά η ελευθερία και η ανεξαρτησία που πρέπει να αποκτηθούν, αν αυτό γίνει καν, είναι βαρημένες με έλλειψη, παρέτηση και πόνο. Και η πράξη της γέννησης είναι το πρώτο και το πιο τρομακτικό βήμα μακριά από την ικανοποίηση και την ασφάλεια. Η ιδεολογική ερμηνεία του «Ιδιπόδιου συμπλέγματος» από τον Φρόμ συνεπάγεται παραδοχή της δυστυχία της ελευθερίας, του χωρισμού της από την ικανοποίηση. Η θεωρία του Φρόιντ συνεπάγεται ότι η «Ιδιπόδια επιθυμία» είναι η αιώνια νηπιακή διαμαρτυρία ενάντια στο χωρισμό αυτό. Διαμαρτυρία όχι ενάντια στην ελευθερία, αλλά ενάντια στην οδυνηρή αποθητική ελευθερία. Αντίστροφα, η ειδιπόδια επιθυμία είναι ο αιώνιος νηπιακός πόθος για το αρχέτυπο της ελευθερίας, της ελευθερίας από την έλλειψη. Και αφού το μη αποθυμένο σεξουαλικό ένστικτο είναι ο βιολογικός φορέας αυτού του αρχέτυπου της ελευθερίας, η ειδιπόδια επιθυμία είναι ουσιαστικά σεξουαλικός πόθος. Το φυσικό του αντικείμενο είναι όχι απλώς η μητέρα, κβα μητέρα, αλλά η μητέρα κβα γυναίκα. Θηλυκή αρχή της ικανοποίησης. Εδώ ο έρωτας της δεκτικότητας, της ανάπαυσης, της ανόδυνης και ακέραιης ικανοποίησης είναι πιο κοντά προς το ένστικτο του θανάτου. Επιστροφή στη Μήτρα. Η αρχή της Ιδονής πιο κοντά στην αρχή του Νιρβάνα. Εδώ ο έρωτας διεξάγει την πρώτη του μάχη ενάντια σε ό,τι αντιπροσωπεύει η αρχή της πραγματικότητας. Ενάντια στον πατέρα, την κυριαρχία, την εξύψωση, την παρέτηση. Βαθμία τότε, η ελευθερία και η πλήρωση συνδέονται με αυτές τις πατρικές αρχές. Η ελευθερία από την έλλειψη θυσιάζεται στην ηθική και πνευματική ανεξαρτησία. Πρώτα, ο σεξουαλικός πόθος για τη μητέρα-γυναίκα είναι εκείνος που απειλεί την ψυχική βάση του πολιτισμού. Ο σεξουαλικός πόθος είναι εκείνος που κάνει την ειδιπόδια διαμάχη, το πρωτότυπο των συγκρούσεων των ενστίκτων μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας του. Αν η ειδιπόδια επιθυμία στην ουσία δεν ήταν τίποτα παραπάνω από την επιθυμία για προστασία και ασφάλεια, διαφυγή από την ελευθερία, αν το παιδί επιθυμούσε μόνον ανεπίτρεπτη ασφάλεια και όχι ανεπίτρεπτη ηδονή, τότε το ειδιπόδιο σύμπλεγμα θα παρουσίαζε πραγματικά ένα ουσιαστικά εκπαιδευτικό πρόβλημα. Σαν τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς να εκτεθούν οι ενστικτόδεις επικίνδυνες ζώνες της κοινωνίας. Το ίδιο ευεργετικό αποτέλεσμα πετυχαίνεται με την απόρριψη του ένστικτου του θανάτου. Η υπόθεση του Φροιντ για το ένστικτο του θανάτου και το ρόλο του μέσα στην πολιτισμένη επιθετικότητα ρίχνει φως πάνω σε ένα από τα παραμελημένα ενήγματα του πολιτισμού. Αποκάλυψε τον κρύφιο ασυνήτητο κρίκο που δένει τους καταπιεζόμενους τους καταπιεστές, τους στρατιώτες τους στρατηγού του, τα άτομα στους κυρίους τους. Η μαζική καταστροφή που χαρακτηρίζει την πρόοδο του πολιτισμού μέσα στα πλαίσια της κυριαρχίας, έχει διονυστεί, παρόλη τη δυνατότητα της κατάργησή της, από την ενστικτόδη συμφωνία των ανθρώπινων οργάνων και θυμάτων με τους δημιούς τους. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Φρόιντ έγραψε «Σκεφτείτε την κολοσιαία βαναυσότητα, σκληρότητα και ψευτιά που επιτρέπεται τώρα να απλώσει πάνω στον πολιτισμένο κόσμο». Πιστεύετε πραγματικά πως μια χούφτα αδίστακτων, εδάφο και διαφθορέων των ανθρώπων θα είχαν κατορθώσει να εξαπολύσουν όλη αυτή τη λανθάνουσα κακία αν τα εκατομμύρια των οπαδών τους δεν ήταν επίσης ένοχοι. Αλλά οι ορμές που η υπόθεση αυτή παίρνει για δεδομένες δεν συμβιβάζονται με την ηθικολογική φιλοσοφία της πρόοδου που ασπάζονται οι ρεβιζιονιστές». Η Karen Χόρνεϊ δηλώνει σύντομα και καθαρά την ρεβιζιονιστική θέση. Η υπόθεση του Φρόιντ, για ένα ένστικτο του θανάτου, συνεπάγεται ότι το υπέρτατο κίνητρο της εχθρικότητα ή της καταστροφικότητας βρίσκεται μέσα στην ορμή της καταστροφής. Έτσι αυτός αντιστρέφει τη δική μας πίστη ότι καταστρέφουμε για να ζήσουμε στο αντίθετό της, ότι ζούμε για να καταστρέφομαι. Αυτή η περιγραφή της αντίληψης του Φρόιντ είναι λανθασμένη. Δεν πήρε για δεδομένο ότι ζούμε για να καταστρέφομαι. Το ένστικτο της καταστροφής ενεργεί είτε ενάντια στα ένστικτα της ζωής, είτε εξυπηρετώντας τα. Επιπλέον, ο αντικειμενικό σκοπό του ένστικτου του θανάτου δεν είναι η καταστροφή περσέ, αλλά η εξάλληψη της ανάγκης της καταστροφής. «Κατά την χόρνεη επιθυμούμε να καταστρέψουμε επειδή απειλούμαστε ή έτσι νιώθουμε. Ταπεινωνόμαστε, μας κακομεταχειρίζονται επειδή θέλουμε να υπερασπίσουμε την ασφαλειά μας ή την ευτυχία μας ή ό,τι μας φαίνεται σαν κάτι τέτοιο». «Δεν χρειαζόταν ψυχαναλυτική θεωρία για να φτάσει κανένα στα συμπεράσματα αυτά με τα οποία η ατομική και η εθνική επιθετικότητα δικαιολογείται από αμνημονεύτων χρόνων». Είτε η ασφαλειά μας κινδυνεύει και στην περίπτωση αυτή η επιθυμία μας να καταστρέψουμε είναι μια συνετή και έλογη αντίδραση. Είτε μόνο τη νιώθουμε να κινδυνεύει και στην περίπτωση αυτή οι ατομικές και υπερατομικές αιτίες αυτού του αισθήματο πρέπει να διερευνηθούν. Η ρεβιζιονιστική απόρριψη του ένστικτου του θανάτου συνοδεύεται από ένα επιχείρημα που πραγματικά φαίνεται να εκθέτει τις αντιδραστικές συνέπειες της φροϊδικής θεωρίας σε αντίθεση με τον προοδευτικό κοινωνιολογικό προσανατολισμό των ρεβιζιονιστών. Η υπόθεση του Φρόιντ για ένα ένστικτο του θανάτου παραλύει κάθε προσπάθεια αναζήτησης των αιτίων της καταστροφικότητας μέσα στις ορισμένες πολιτιστικές συνθήκες. Πρέπει επίσης να παραλύει τις προσπάθειες αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου μέσα στις συνθήκες αυτές. Αν ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καταστροφικός και κατά συνέπεια δυστυχισμένος, γιατί να επιδιώκει ένα καλύτερο μέλλον. Το ρεβιζιονιστικό επιχείρημα μειώνει στο ελάχιστο το βαθμό στον οποίο μέσα στην φροειδική θεωρία οι ορμές μπορούν να τροποποιηθούν υποκείμενε στις μεταπτώσεις της ιστορίας. Το ένστικτο του θανάτου και τα παραγωγά του δεν αποτελούν εξαίρεση. Εκφράσαμε τη γνώμη πως η ενέργεια του ένστικτου του θανάτου δεν παραλύει αναγκαία τις προσπάθειες απόκτησης ενός καλύτερου μέλλοντος. Αντίθετα, τέτοιες προσπάθειες παραλύονται από τους συστηματικούς περιορισμούς που ο πολιτισμός επιβάλλει στα ένστικτα της ζωής και από την επακόλουθη ανικανότητά τους να δέσουν την επιθετικότητα αποτελεσματικά. Η πραγματοποίηση ενός καλύτερου μέλλοντος περιέχει πολλά περισσότερα από την εξάλληψη των κακών χαρακτηριστικών της αγοράς, του ανήλαιου χαρακτήρα, του συναγωνισμού κλπ. Συνεπάγεται μια θεμελιακή αλλαγή μέσα στη δομή και των ενστίκτων και του πολιτισμού. Η επιδίωξη ενός καλύτερου μέλλοντος παραλύεται όχι από την επίγνωση των συνεπειών αυτών από το Φρόιντ αλλά από την ρεβιζιονιστική πνευματοποίησή τους που καλύπτει το χάσμα το οποίο χωρίζει το παρόν από το μέλλον. Ο Φρόιντ δεν πίστευε σε μελλοντικές κοινωνικές αλλαγές που θα αλλίωναν την ανθρώπινη φύση αρκετά ώστε να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από την εξωτερική και την εσωτερική καταπίεση. Ωστόσο, αυτή η μυρολατρεία δεν ήταν κατηγορηματική. Ο ακροτηριασμό της θεωρίας των ενστίκτων συμπληρώνει την αντιστροφή της φροϊδικής θεωρίας. Η εσωτερη κατεύθυνση της τελευταίας ήταν σε προφανή αντίθεση προς το θεραπευτικό πρόγραμμα από το προεγώ στο εγώ, από τη συνείδηση στο ασυνείδητο, από την προσωπικότητα στην παιδική ηλικία, από τις ατομικές λειτουργίες στις λειτουργίες του γένους. Η θεωρία προχωρούσε από την επιφάνεια στο βάθος, από το τελειωμένο και εξαρτημένο πρόσωπο στις πηγές του και τα μέσα του. Η κίνηση αυτή ήταν ουσιαστική για την κριτική του πολιτισμού του Φρόιντ. Μόνο διαμέσου της αναδρομής πίσω από τις μυστηριώδεις μορφές του όριμου ατόμου και της ιδιοτικής και δημόσιας του ύπαρξης, μπόρεσε να ανακαλύψει τη βασική της αρνητικότητα μέσα στα θεμέλια στα οποία βασίζονται. Επιπλέον, μόνο με την όθηση της κριτικής του αναδρομής πίσω μέχρι το πιο βαθύ βιολογικό στρώμα μπόρεσε ο Φρόιντε να ρίξει φως στο εκρηκτικό περιεχόμενο των μυστηριωδών μορφών και ταυτόχρονα στην πλήρη έκταση της πολιτισμένης απόθεσης. Η αναγνώριση της ενέργειας των ενστίκτων τη ζωής σαν λίμπητο τον ορισμό της ικανοποίησής του σε αντίφαση προς τον πνευματικό υπερβατισμό. Η έννοια τη ευτυχία και της ελευθερίας του Φρόιντ είναι εξαιρετικά κριτική, εφόσον είναι ηλιστική, διαμαρτυρώμενη κατά τις της πνευματοποίηση της έλλειψη. Οι νέο -φροιδικοί αντιστρέφουν αυτή την εσώτερη κατεύθυνση της θεωρίας του Φρόιντ, μεταθέτοντας την έμφαση από τον οργανισμό στην προσωπικότητα, από τα υλικά θεμέλια στις ιδεώδεις ταξίες. Οι διάφορες αναθεωρήσεις τους είναι λογικά συνεπείς. Η μια περιέχει την επόμενη. Το «όλο» μπορεί να εκφραστεί περιληπτικά ως εξής. Ο πολιτιστικός προσανατολισμός αντικρίζει τους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές σχέσεις σαν τελειωμένα προϊόντα με την μορφή αντικειμενικών οντοτήτων, δεδομένων μάλλον παρά καμωμένων γεγονότων. Η παραδοχή του σε αυτή τη μορφή απαιτεί τη μετάθεση της ψυχολογικής έμφασης από την νηπιακή ηλικία στην όρημη. Γιατί μόνο στο επίπεδο της αναπτυγμένης συνείδησης το πολιτισμένο περιβάλλον μπορεί να οριστεί έτσι που να καθορίζει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα πάνω και πέρα από το βιολογικό επίπεδο. Αντίστροφα μόνο με τη μείωση του ρόλου των βιολογικών παραγόντων, τον ακροτηριασμό της θεωρίας των ενστίκτων, η προσωπικότητα μπορεί να οριστεί με βάση αντικειμενικές πολιτιστικές αξίες διαζευμένες από το αποθητικό υπόβαθρο που αρνείται την πραγμάτωσή τους. Οι αξίες αυτές, για να παρουσιαστούν σαν ελευθερία και πλήρωση, πρέπει να καθαριστούν από το υλικό από το οποίο φτιάχτηκαν και ο αγώνας για την πραγμάτωσή τους πρέπει να αλλαγεί σε πνευματικό και ηθικό αγώνα. Οι ρεβιζιονιστές δεν επιμένουν, όπως έκανε ο Φρόιντ, πάνω στην ανθεκτική αξία αλήθεια των ενστικτοδών αναγκών, η οποία πρέπει να σπάσει, ώστε το ανθρώπινο όν να μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε διαπροσωπικές σχέσεις. Εγκαταλείποντας αυτή την επιμονή από την οποία η ψυχαναλυτική θεωρία αντλούσε όλα τα κριτικά της συνειδένε, οι ρεβιζιονιστές υποκύπτουν στα αρνητικά χαρακτηριστικά της ίδια της αρχής της πραγματικότητας που με τέτοια εφράδια κατακρίνουν. Πολιτικός πρόλογος 1966 Έρωτας και πολιτισμός ο τίτλος εξέφραζε μια αισιόδοξη, εφημιστική, ακόμα και θετική σκέψη. Δηλαδή ότι τα επιτεύγματα της προηγμένης βιομηχανικής κοινωνίας θα έδιναν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιστρέψει την κατεύθυνση της πρόοδου. Να σπάσει την μοιραία ένωση παραγωγικότητας και καταστροφής, ελευθερίας και απόθεσης. Με, Με άλλα λόγια, να μάθει τη χαρούμενη επιστήμη. Γκάγια, σιέντσια του πώς να χρησιμοποιήσει τον κοινωνικό πλούτο για να δώσει στον κόσμο του μια μορφή σύμφωνη με τα ένστικτα της ζωής του, μέσα στο συντονισμένο αγώνα εναντίον των προμηθευτών του θανάτου. Η αισιοδοξία αυτή βασιζόταν πάνω στην υπόθεση ότι λογικές αιτίες για την συνεχιζομένη παραδοχή της κυριαρχίας δεν υπήρχαν πια, ότι οι σπάνικοι ανάγκοι του μόχθου διαιωνίζονταν τεχνητά μόνο, εξυπηρετώντα την διατήρηση του συστήματο της κυριαρχία. Αγνόησα ή υποτίμησα το γεγονός πως αυτές οι απαρχιωμένες λογικές αιτίε είχαν τρομερά ενισχυθεί, αν όχι αντικατασταθεί, από ακόμα πιο επαρκείς μορφές κοινωνικού ελέγχου. Οι ίδιες οι δυνάμεις που έδιναν στην κοινωνία τη δυνατότητα να ειρηνέψει τον αγώνα για την διαβίωση συντελούσαν στην απόθεση τη ανάγκη των ατόμων για μια τέτοια απελευθέρωση. Όπου το υψηλό βιωτικό επίπεδο δεν αρκεί για να συμφιλειώσει τους ανθρώπους με τη ζωή τους και αυτού που τους διοικούν. Η κοινωνική μηχανολογία της ψυχής και η επιστήμη των ανθρώπινων σχέσεων παρέχουν την αναγκαία λιμπιντική κάθεξη. Μέσα στην κοινωνία της αυθονίας οι αρχές δύσκολα χρειάζεται να δικαιολογήσουν την εξουσία τους. Αυτές παρέχουν τα αγαθά. Αυτές ικανοποιούν τη σεξουαλική και την επιθετική ενέργεια των υπηκών του σαν το υποσυνείδητο, την καταστροφική δύναμη του οποίου με τόση επιτυχία αντιπροσωπεύουν, είναι η αποδόπλευρά του καλού και του κακού και η αρχή της αντίφασης δεν έχει θέση στη λογική τους. Καθώς η αυθονία της κοινωνίας εξαρτάται όλο και περισσότερο από την αδιάκοπη παραγωγή και κατανάλωση σπατάλης, τρίκ, προγραμματισμένης παλιατζούρας και μέσων καταστροφής, τα άτομα είναι υποχρεωμένα να προσαρμοστούν στις ανάγκες αυτές με περισσότερους τρόπους από τους παραδοσιακούς. Το οικονομικό μαστίγιο, ακόμα και στις πιο εκλεπτισμένες του μορφές, φαίνεται να μην αρκεί πια για να εξασφαλίσει τη συνέχιση του αγώνα για την διαβίωση μέσα στη σημερινή ξεπερασμένη διοργάνωση. Ούτε και οι νόμοι ή ο πατριωτισμός φαίνονται πια να επαρκούν για την εξασφάλιση ενεργητικής λαϊκής υποστήριξης προς την ολοένα πιο επικίνδυνη επέκταση του συστήματος. Ο επιστημονικός χειρισμός των ενστικτοδών αναγκών έχει από πολύ καιρό γίνει ζωτικός παράγοντας για την αναπαραγωγή του συστήματος. Εμπόρευμα που πρέπει να αγοραστεί και να χρησιμοποιηθεί γίνεται αντικείμενο της λίμπητος και ο εθνικός εχθρός που πρέπει να πολεμηθεί και να μισηθεί διαστρέφεται και μεγενθύνεται σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να ενεργοποιήσει και να ικανοποιήσει την επιθετικότητα μέσα στην διάσταση βάθους του ασυνείδητου. Η μαζική δημοκρατία παρέχει τα πολιτικά συμπράγκαλα για την εφαρμογή αυτής της ενδοπροβολής της αρχής της πραγματικότητας. Όχι μόνον επιτρέπει στους ανθρώπους μέχρι σε ένα σημείο να διαλέξουν τους ίδιους τους στους αφέντες και να συμμετάσχουν μέχρι σε ένα σημείο στην κυβέρνηση που τους κυβερνά αλλά επίσης επιτρέπει στους αφέντες να εξαφανιστούν πίσω από το τεχνολογικό πέπλο του παραγωγικού και καταστροφικού μηχανισμού που ελέγχουν και αποκρίβει το ανθρώπινο και το υλικό κόστος των ωφελών που χορηγεί σε όσους συνεργάζονται. Οι άνθρωποι, επιδέξια μανουυραρισμένοι και οργανωμένοι, είναι ελεύθεροι. Η αμάθεια και η ανικανότητα, η ενδοπροβλημένη εταιρονομία είναι το αντίτιμο τη ελευθερία του. Δεν έχει νόημα να μιλά για απελευθέρωση σε ελεύθερου ανθρώπου, και είμαστε ελεύθεροι αν δεν ανήκουμε στην καταπιεζόμενη μειονότητα. Ούτε έχει νόημα να μιλά για πλεονάζουσα απόθυση, όταν άνδρε και γυναίκε απολαμβάνουν περισσότερη σεξουαλική ελευθερία παρά ποτέ άλλοτε. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή η ελευθερία και η ικανοποίηση μετασχηματίζουν τη γη σε κόλαση. Η κόλαση για την ώρα περιορίζεται συγκεντρωμένη σε ορισμένα μακρινά μέρη. Βιετνάμ, Κονγκό, Νότιος Αφρική, ταγκέτο της κοινωνίας της Αφθονίας, Μισης και Αλαμπάμα, Χάρλεμ. Τα καταραμένα αυτά μέρη ρίχνουν φως στο σύνολο. Είναι εύκολο και συνετό να τα δεί κανένα απλός ανησίδες φτώχειας και αθλειότητας μέσα σε μια αυξανόμενη κοινωνία που μπορεί να τα εξαλείψει βαθμιαία και χωρίς καταστροφή. Η ερμηνεία αυτή μάλιστα μπορεί να είναι και ρεαλιστική και σωστή. Το ζήτημα είναι, με τι αντίτιμο να τα εξαλείψει, όχι σε δολάρια και σέντς, αλλά σε ανθρώπινε ζωέ και σε ανθρώπινη ελευθερία. Διστάζω να χρησιμοποιήσω τον όρο ελευθερία, γιατί ακριβώ το όνομα τη ελευθερία είναι που διαπράττονται εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Αυτή η κατάσταση δεν είναι βέβαια καινούρια στην ιστορία. Η φτώχεια και η εκμετάλλευση ήταν προϊόντα τη οικονομική ελευθερία. Ξανά και ξανά, άνθρωποι σε όλη την έκταση τη γη απελευθερονόντουσαν από του κυρίου και αφέντε του. Και η νέα του ελευθερία κατάληγε να είναι υποταγή, όχι στην εξουσία του νόμου, αλλά στην εξουσία του νόμου των άλλων. Αυτό που άρχισε σαν βίαιη καθυπόταξη, γρήγορα έγινε εκούσια δουλεία. Συνεργασία στην αναπαραγωγή μιας κοινωνίας που έκανε τη δουλεία όλο ένα πιο ικανοποιητική και εύγευστη. Η αναπαραγωγή, μεγαλύτερη και καλύτερη των ίδιων τρόπων ζωή. Κατάληξε να σημαίνει ολοένα πιο καθαρά και συνειδητά τον αποκλεισμό των άλλων εκείνων δυνατών τρόπο ζωής που μπορούσαν να καταργήσουν τους δούλους και τους αφέντες με την παραγωγικότητα της απόθεσης. Σήμερα αυτή η Ένωση Ελευθερίας και Δουλείας έχει γίνει φυσική και όχημα της πρόοδου. Η ευημερία φαίνεται όλο και περισσότερο σαν η προϋπόθεση και το υποπροϊόν μιας αυτοπροωθούμενης παραγωγικότητας που διαρκώς επιζητάει νές διεξόδους για κατανάλωση και καταστροφή στον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, ενώ εμποδίζεται από το να ξεχυλήσει προς τις περιοχές της αθλιότητας, ενχώριε και άλλων χωρών. Με φόντο αυτό το αμάλγαμα ελευθερίας και επιθετικότητας, παραγωγής και καταστροφής, η εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας εκτοπίζεται. Γίνεται το σχέδιο της υπονόμευσης αυτού του είδους της πρόοδου. Η απελευθέρωση των ενστικτοδών αναγκών για ειρήνη και ησυχία για τον ακοινωνικό αυτόνομο έρωτα προϋποθέτει απελευθέρωση από την αποθητική αυθονία. Μια αντιστροφή στην κατεύθυνση της πρόοδου. Η θέση του «Έρωτας και πολιτισμός» αναπτυγμένη πιο διεξοδικά στο βιβλίο μου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος» ήταν ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποφύγει τη μοίρα ενός κράτους ευημερία, διαμέσου του πολέμου μόνο με την επίτευξη μιας νέας αφετηρίας όπου θα μπορούσε να ανοικοδομήσει τον παραγωγικό μηχανισμό χωρίς εκείνον τον ασκητισμό του εσωτερικού κόσμου που πρόσφερε τη διανοητική βάση για κυριαρχία και εκμετάλλευση. Αυτή η εικόνα του ανθρώπου ήταν η αναμφίβολη άρνηση του υπεράνθρωπου του Νίτσε. Ο άνθρωπος αρκετά ευφύης και υγιής ώστε να ξεφορτωθεί όλους τους ήρωες και όλες τις ηρωικές αρετές, ο άνθρωπος χωρίς την ορμή να ζει επικίνδυνα, να ανταπεξέρχεται σε προκλήσεις. Ο άνθρωπος με την καλή συνείδηση να κάνει τη ζωή αυτοσκοπό, να ζει μέσα στη χαρά χωρίς φόβο. Πολύμορφος σεξουαλισμός ήταν ο όρος που χρησιμοποίησα για να δείξω ότι η νέα κατεύθυνση της πρόοδου θα ήταν απόλυτα εξαρτημένη από την ευκαιρία της ενεργοποίησης αποθυμένων ή αναχαιτισμένων οργανικών βιολογικών αναγκών. Της αλλαγής του ανθρώπινου σώματος σε όργανο ειδονής μάλλον παρά εργασίας. Η αναχετισμένων οργανικων βιολογικων αναγκων της αλλαγης του ανθρωπινου φόρμουλα, η ανάπτυξη των αναγκών και λειτουργιών που επικρατούν φαινόταν ανεπαρκής. Η εμφάνιση νέων, ποιοτικά διαφορετικών αναγκών και λειτουργιών φαινόταν να είναι η προϋπόθεση το περιεχόμενο της απελευθέρωσης. Η ιδέα μιας νέας τέτοιας αρχής της πραγματικότητας βασιζόταν στην υπόθεση ότι οι υλικές τεχνικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της είτε ήταν ήδη κατεστημένες ή μπορούσαν να γίνουν μέσα στις προηγμένες βιομηχανικές κοινωνίε της εποχής μας. Ήταν αυτονόητο πως η μετάφραση των τεχνικών δυνατοτήτων σε πραγματικότητα θα σήμαινε επανάσταση. Αλλά ίδια η έκταση και η αποτελεσματικότητα της δημοκρατικής ενδοπροβολής έχουν εξαφανίσει το ιστορικό υποκείμενο των φορέα της επανάστασης. Ελεύθεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται απελευθέρωση και οι καταπιεζόμενοι δεν είναι αρκετά ισχυροί ώστε να απελευθερώσουν τον εαυτό τους. Αυτές οι συνθήκες δίνουν ένα τη ορισμ η απελευθέρωση είναι η πιο ρεαλιστική, η πιο συγκεκριμένη από όλε τι ιστορικές δυνατότητες και ταυτόχρονα η πιο έλογα και αποτελεσματικά αποθημένη, η πιο αφηρημένη και απομακρυσμένη δυνατότητα.